Εδώ είμαστε από τη Φίλη Πέμπτη βράδυ σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2017 ακούμε albedu14.com Και την εκπομπή περί και ελληνικής γλώσσης που διαχειρίζεται μελίτε και συμπαρουσιάζουμε μαζί με τον κύριο Ελευθερίο Διαματάρα. Έχει κρυώσει ελάφρό. Μπαίνουμε στη νεορταστική περίοδο Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε Και μας είχε πει εδώ ο δάσκαλος Και είχατε ζητήσει να διευκρινίσει Και να φέρει στοιχεία Για το θέμα που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα Περι και όχι μόνο Οπότε καλησπέριζω τον κύριο Διαμαντάρα Καλησπέρα Γιώργο Καλησπέριζω όλους τους φίλους και φίλες και στα δύο ημισφαίρια τη γη. Πώ είσαι καταρχήν. Καλά είμαστε, αλλά. Όσο μπορούμε, δηλαδή. Καλά είμαστε, ναι, αλλά έχουμε πάντοτε τι έσοθεν ανησυχίε. Ναι, α, για κάνε λίγο τα κοινωνικοπολιτικά σου, όσοι ήθιστε. Το θέμα είναι τώρα. που έχουμε και θέμα σήμερα. Σήμερα είναι το μεγάλο θέμα. Από χθε το βράδυ είμαι εκνευρισμένο. Και δεν θα έπρεπε με την συνέντευξη του Ερντογάν στον παπαχελά του ΣΚΑΙ. Ο άνθρωπος, αν αναλυθεί αυτά τα οποία λέει, είναι ένας υπερφίαλος, υπερεγωιστής, ταπεινής καταγωγής, ο οποίος έγινε σουλτάνος. Δεικνύει έναν πλούτο τρομακτικό, υλικό πλούτο, αλλά είναι κενός μέσα, είναι ένας δικτάτορας, στεγνός, ο οποίος λέει το κράτος είμαι εγώ είναι ο βασιλιάς ήλιος πλέον ο Λοδοβίκος ο δέκατος ο της Τουρκίας έτσι παρουσιάζεται και πάει να ανταγωνιστεί τώρα τον Πούτιν και τον Τραμπ Επρέπει να είναι λίγο αυτό το κομμάτι Δεν είναι αφέλη. όχι, μωρένει ο κύριος όν βούλεται απολέσει δηλαδή πάει να φάει το κεφάλι του, το κλείτωσε 15 Ιουλίου πριν 1,5 χρόνο αλλά δεν θα έχει καλό τέλος τώρα παρουσιάζεται σαν προστάτης όλων των Σουνιτών, όλων των Μουσουλμάνων του κόσμου. Αυτός θέλει είναι ο αρχηγός. Το θέμα είναι γιατί τον έφεραν εδώ. Αφού ήξεραν τις διαθέσεις του, Τον έφεραν; γιατί τον έφεραν, τον προσκάλεσαν, μας αναστάτωσαν τώρα δύο Έτσι, ημέρες. Τον έφεραν ή έκανε ο άνθρωπος δια διπλωματική διπλωματικής και λέει θέλω να στην Ελλάδα. Όχι, θα, σε θέλω. Πρόσκληση το έστειλε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Υπήρχε λόγο. Ε, μα αυτό λέω, αφού του ξέρουν. Ξέρουν τι συνέβη την τελευταία συνάντηση που είχαν τις... στην Ελβετία για το Κυπριακό. Και του τα πεχύμα, εσεί θέτε να λέει η υπουργοί εξωτερικών σα εδώ είναι. Τώρα οι δύο υπουργοί ναι. να πούνε ποιο θέλει. Εσείς θέτε, εμείς εμεί δεν φταίμε, έχουμε σταθερέ σχέσει. Ναι, αυτό υποστηρίζει το σχέδιο Ανάν. Δεν μπορούν να καταλάβουν, Γιώργο, οι μα ότι από τη στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα οι άλλοι διεκδικούν και όταν διεκδικεί ο ένας διεκδικεί από τα δικά σου λέει τα νησιά είναι πολύ κοντά σε εμά. εμείς θέλουμε τα πλοία μας όλα να είναι μέσα στο Αιγαίο να πηγαίνουν άνετα και ελάτε να δούμε να κάνουμε αυτά τα παζαρτζίδικα τα ανατολίδικα αλλά και ο πρόεδρος δημοκρατίας και ο Τσίπρας τον άκουσα το μεσημέρι Καλά του τα είπαν, δεν δεχθήκαν τίποτα με ευγενικό τρόπο, με ωραίο τρόπο του ανέτρεψαν τι θέσει του και είναι πρωτοφανέ αυτό που έγινε στη συνάντηση των δύο Προέδρων την ώρα που μιλούσε ο αρχηγό του επιτελείου του που τον συνόδευε να του δώσει ένα φακελάκι ή ένα σημειωματάκι εκείνη την ώρα. Ναι. Τούτα αυτό έπραξαν και για τον Παυλόπουλο. Ναι, λέει, πε και αυτό. Ναι, όχι, είδαν τι έλεγε ο ένα και ο άλλο και σου λέει πάρε και αυτό. Δηλαδή καταλήξαμε να είμαστε δημοτικό σχολείο εδώ πέρα με τα σκονάκια καλό καλό ε, θα δούμε αύριο τι θα δημιουργήσει επάνω στην στη Θράκη και κάθε τρεις και λίγο έρχεται πότε ο υπουργός τους, πότε ο αντιπρόεδρος τους, πότε τώρα ο πρόεδρος θα πηγαίνουν στη Θράκη και Θράει και Θράκη γιατί πάνε στη Θράκη και δεν το θα ζητήσουν αυτονομία βεβαίω. δεν έχει Τούρκους η Θράκη έχει Βεβαίω έχει Τούρκου και η κυβέρνηση του αναγνώρισε. Διότι είχαν κάνει Τουρκική Ένωση η Θράκη. Τουρκική μειονότητα κατά το Θρήσκευμα, δεν είναι. Ναι, ναι, Έλληνες πολίτες. Ναι, αλλά είχαν κάνει ένα σωματείο τουρκική μειονότητα Δυτικής Τράκης. Δεν το αναγνώριζε το εφετείο το δικό μα. Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωριστήκαν. Και πήγε επάνω ο Τσίπρα και του αναγνώρισε. Υπάρχει τουρκική μειονότη επάνω και σωματείο τουρκικό. Επίσημα πλέον αναγνωρίζεται. Και από ό,τι άκουσα τον Ερντογάν, ανέφερε και του πούμακου το και το, τι πήρε όλου. Και δεν βγήκε ο Ερντογάν να του πούνε, έλα φίλε, όταν υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης ήταν 70.000 μουσουλμάνοι στην Θράκη και, και 180.000 Έλληνες Συν... στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα είναι 1.500. Χόρια οι κρυπτοχριστιανοί του αφήνουμε. Ο, Τώρα ο, τι έγινε. Επισήμω του, επισήμω του. και η τένεδο που είχαν αυτονομία απόλυτη, πού είναι. Η Χάλκη για δεν ανοίγει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε. Αυτό να... θέλει θρησκευτικά δικαιώματα. Και καλώς θέλει και πρέπει. Μα τα έχουν. Η, η, η Χάλκη για δεν ανοίγει. Ε, δεν θέλει. Δικαιωμά του είναι. Και θέλει να βάζει τον μουφτή που θέλει αυτό, να μην τον εκλέγει. Για δεν του το είπαν αφού είπανε τόσα σε δημόσια θέα σήμερα. Ήταν ευκαιρία. Ρε, τα θα κάνουμε εμεί αυτό, γιατί εντάξει, έχει προχωρήσει η ζωή. Για κανένα άλλο πράγμα. Και θέλει και τώρα εκείνο... του 8 αξιωματικού, και να του λένε ότι αυτοί δικαστήκαν εδώ, θα πάνε με του ευρωπαϊκού νόμου. Ναι, Όμω δεν έχω Ποια δικαιοσύνη. Περιγώνω, περιμένω, εγώ λέει, διαβάζει τη δικαιοσύνη, πότε θα βγει. Δεν ναι, το είπε, δημοσιο... Εγώ λέει, κα, κανονίζω τη δικαιοσύνη. Κανονίστε, λέμε, τη δικαιοσύνη σα. <Λε> το είπε. Μα που είπε εγώ κανονίζω Δεν αφήνω τη δικαιοσύνη ε, τι έχουμε ε, πάνε Το πάνε. κράτος είναι αυτός τελείως λοιπόν, Λετάσε μωά ε. Ναι λετάσε μωά Είναι ο Βασιλευσίλιος είπα Ο Λοβαβίκος ο δεκατος τέταρτος Θέλω να χαιρετήσω έναν φίλο ειδικά Παρακαλώ κυρία μου Στο Άργος κάτω Μάλιστα. Ο οποίο τον συνάντησα σήμερα Και μου είπε άκουσα Για πρώτη φορά την εκπομπή σας και σε ευχαριστώ πολύ και το είπα σε πάρα πολύ κάτω. Και δημιουργούμε πυρήνα αλμπέντο. Έτσι θα γίνουμε αλμπεντονίστρα. <laughs> αλμπεντονίστρα. Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά ο Ανδρέας. Γεια σα. Καλησπέρα μα, ο Ανδρέα. Είναι καλός Έλληνα και φιλότιμος. Αυτό προσπαθούμε τώρα. Εγώ λοιπόν, έχω κάτι α... εκνευρισμού, αλλά του φυλάξω για αργότερα. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε συζητήσει και με είχατε ρωτήσει να σας μιλήσω για τον Έρωνα ναι. ε, Θέλω να σας, σας υποσχέθηκα, ναι. Πριν από χρόνια έκανα μία έρευνα η οποία κράτησε σχεδόν έναν χειμώνα Για να δω την προσωπικότητα του Νέρωνος και του Σαούλ ή Παύλα Παύλου που δεν είναι Είναι ψευδεπίγραφο το Σαούλ Παύλος θα το ερμηνεύσουμε και ιδιαίτερα να δω ποιος έκαψε τη Ρώμη. Διότι μας έμαθαν στο σχολείο διάφορα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανιστόρυτα και πέρασαν την προσωπικότητα του νέρωνος, σαν εκφυλισμένοι, σαν θηληπρεποί, σαν παράφρονα κλπ. Κλ. Θα τα δούμε τώρα όλα αλλά για να τα δούμε αυτά και να μπορέσει να αντιμετωπίσεις έναν συνομιλητή σου θα πρέπει να ξέρεις τις δοξασίες του, τι πιστεύει ο ίδιος και που στηρίζεται πήρα λοιπόν αγαπητοί μου την Αγία Γραφή την Θεόπνευστη Βίβλο και στάθηκα στις πράξεις των Αποστόλων και έπιασα να μελετώ, να ερμηνεύω και να κρατώ σημειώσεις εκεί συνάντησα πάρα πολλές αντιφάσεις διάφορα ασύστολα ιστορικά ψεύδη και σιγά σιγά έπιασα να τα κωδικοποιώ Ας δούμε τώρα τα συμπεράσματά μου τα οποία η εργασία αυτή, αυτή έγινε καταπαράκληση ενός φιλοσοφικού σωματίου της Ρώμης στην Ιταλική και μετά όταν είδα την επιτυχία που είχε εκεί και, και τον διωγμό που μου ξεκίνησαν οι Καθολική την μετέφρασα και την έφερα και στην Ελληνική την οποία και δημοσίευσα επανειλημμένος και παρουσίασα και στις τηλεοπτικέ σειρές όχι στα λεγόμενα μεγάλα κανάλια αλλά στα μικρά και την παρουσίασα και σε διάφορες αίθουσε. Εδώ θα δούμε τώρα τα αντικρούμενα κείμενα στις χριστιανικές αναφορές. Δεύτερον αλλοιωμένα και εξαφανισθέντα ιστορικά κείμενα μέσα από τους ιστορικούς τη εποχής και θα διαπιστώσουμε την απίθανη συνωμοσία και την μεγάλη διαχρονική απάτη, μία απάτη που είναι 1900 τόσα χρόνια. Ο Έλληνας λόγος με λάμδα κεφαλαίο και λάνδα μικρό, η λογική και η ομιλία, μας οριοθετούν το θείο, το φως και την αλήθεια και μας, μας λένε ότι εκφράζουν συγκλίνουσες και ταυτόσημες έννοιες, οι οποίες μόνο στην ελληνική γλώσσα μπορούν να αποδοθούν και να δώσουν τα πλήρη νοήματα. Αντίθετα, η άκρατη, η άλογος και η στήρα πίστη, αλλά και η κατά αποκάλυψη αλήθεια, άλλο τούτο το μεγάλο φασούλι, είναι επινόηση διαφόρων οι οποίοι για τους δικούς τους σκοπούς άνα τους αιώνες οδήγησαν την ανθρωπότητα σε ποταμούς αίματος, στον σκοταδισμό και στη σημερινή επερχόμενη επάρατο νεοβάρβαρη παγκοσμιοποίηση όλα αυτά είναι αλληλένδετα ας δούμε όμως τώρα στο θέμα και να δούμε και να απαντήσω στο ερώτημα διότι θα θέτω ερωτήματα τα οποία θα σας απαντώ και θα σας δίνω και τα στοιχεία αν θέλετε να πάρετε μολύβι και χαρτί και να γράφετε τα στοιχεία που σας δίδω στις πράξεις των Αποστόλων τα χωρία να πηγαίνετε να τα τσεκάρετε. Εκεί είναι, εκεί, εκεί. Από εκεί θα δούμε τις αντιφάσεις και θα τα ερμηνεύσουμε. Ποιος λοιπόν έκαψε τη Ρώμη και γιατί περαποίησαν την ιστορική αλήθεια. Άμα εξετάσουμε σύντομα τώρα το Βίο και την πολιτεία του πρωταγωνιστή Σαούλ που δεν είναι αντίστοιχα Παύλους, Παύλος δηλαδή Παύλους στα λατινικά, όπως κακό μας λένε. Το Πάουλου στα λατινικά σημαίνει εν περιλήψει ο δισμορφός, ο κουτσός και ο άσχημος και δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό του όνομα Σαούλ που στα εβραϊκά σημαίνει κυνηγός. Σαούλ. Σαούλ σημαίνει κυνηγός διότι είτε κυνηγό κυνηγός χριστιανών. Αυτός από ό,τι ξέρω ήταν... Ε, Ρωμαίος Ευγενής Δεν ήταν ο Ρωμαίος Τι Ευγενής έγινε... Όχι Είχε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Είχε διαβατήριο Ρωμαϊκό Ας το πούμε έτσι Ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Αυτοί που το χαρακτήρισαν στη Ρώμη Όταν τον είδαν έτσι Το γνώρισαν από κοντά Και κατάλαβαν τους δικούς του Λόγους και τις επιδιώξεις Φέρεται ότι γεννήθηκε Στην ταρσό της Κυλικίας Και είχε μία και γνώριζε και την ελληνική καλά ήταν Ιουδαίος της Διασποράς δηλαδή μιλούσε και έγραφε όπως σας είπα την ελληνική γλώσσα και όποιος ο ίδιος δηλώνει κατ' επανάληψη θα τα δούμε τα χωρία του ήταν φανατικός Ιουδαίος της αυστηράς πατρόας θρησκείας η οποία τι λέει περί το μη οκταήμερος εκ Ισραήλ πεπεδευμένος κατακρίβιαν του πατρόου νόμου εκ της φιλής Βενιαμίν εβραίος εξ εβραίων κατανόμων Φαρισαίος προς, Φιλίπ, προς τους Φιλιππισίους γάμα 5. τα λέει ο ίδιος Από τον πατέρα του είχε κληρονομήσει την ρωμαϊκή ηθαγένεια πράξεις ΚΔ25-28 Η ρωμαϊκή ηθαγένεια πολύ σπάνια μπορούσε να αποκτηθεί εκείνη την εποχή και μπορούσε να επιτευχθεί ή με μεγάλη δωροδοκία είτε να πένιμαν διεξαιρετικές υπηρεσίες προς το ρωμαϊκό κράτος. Και ρωτάμε τώρα εμείς, αλήθεια τι υπηρεσίες είχε προσφέρει η οικογένεια του δεν είναι πουθενά καταχωρημένη από τις 3.000 ελίδες σχετικά με εκείνη την περίοδο των ιστορικών τη εποχή του Σουιτώνιου και του Φλάβιου Ιώσιπου του Τάκη του και του Πετρόνιου. Έχουμε τέσσερις ιστορικούς συγχρόνου οι οποίοι δεν λένε τίποτα. Από το Πετρόνιου έχουν αφήσει μόνο 250 σελίδες, ενώ είχε δυόμισι σελίδες ιστορικό έργο. Λάει τα έχουν εξήρυξει. Ακριβώ. Πάντω θε, τι μου κάνει εντύπωση Λευθέρη, σε όλα αυτά τα θέματα 2000 αισθονιά. Δηλαδή, γαμό το μάρκετινγκ. Σε βάθος χρόνου δουλεύουν ρε, Αυτό βάθος. το βγάζει στο καπέλο, τέρμα δεν υπάρχει. Εμείς ξέρουμε θα πλακωθούμε Το, για... Στο τέλος να δεις Πού συνελήφθη Και πως συνελήφθη η ιδέα Εμείς δεν συνεθούμε ούτε για τι θα κάνουμε αύριο Σε νεαρή ηλικία πήγε στην Ιερουσαλήμ Και σπούδασε κοντά στο φανατικό Γαμαλιήλ Έτσι έγινε ορθόδοξος Εβραίος Και υπηρετούσε με απόλυτο φανατισμό Τον Μοσαϊκό νόμου. Έγινε τυφλό όργανο Του Σαν Χεδρίν, και με απειλές διώξεις και φόνους κατά των χριστιανών πάντοτε επαμυβή, κυνηγός κεφαλών προσπαθούσε να σταματήσει το έργο τους αυτά τα λένε οι πράξεις των Αποστόλων θ1 και κβ4-5 ο Σαούλ ήταν γνωστός κυνηγός κεφαλών γι' αυτό είχε και αυτό το, το όνομα Σαούλ και ενώ πήγαινε στη Δαμασκό για να οδηγήσει μια ομάδα χριστιανών στην Ιερουσαλήμ για να δικαστούν, όπω αναφέρεται τρει φορέ τη πράξη, θ, 1, 19, κα, β, 5, 16 και 11 20, συνέβη το γνωστό θαύμα. Η αφήγηση είναι διαφορετική και στι τρει αναφορέ τη, διότι έχει γραφεί σε τρει διαφορετικέ χριστιανικέ περιόδου και, διαφορε... και από διαφορετικού συγγραφεί όπως όλα σχεδόν τα ιερά κείμενα που αναφέρονται. Τότε άκουσε μία φωνή «Σαούλ, Σαούλ, είναι τι με διώκεις, γιατί, λέει, με κυνηγάς. Τυφλώθηκε προσωρινά και σε τρεις μέρες βρήκε το φως και όλα τα άλλα. Με αποτέλεσμα από τρομερό διώκτης και κυνηγός κεφαλών των χριστιανών να γίνει ο πλέον θερμός υποστηρικτής των διωκομμένων του κατά τον Λουκά ο οποίο όπω γνωρισμοί είναι ο κύριο συντάκτη των πράξεων των Αποστόλων, τις οποίες έγραψε όμω 40 χρόνια αργότερα. Αυτό πήγαινε να πω, αφού θα τελείωνε τη φράση Όλοι οι Αποστόλοι, οι τέσσερι, έτσι που έχουν γράψει τα Ευαγγέλια. Κανένα απόστολο δεν έχει γράψει Ευαγγέλιο. Πώ του είναι... λένε αυτού του τέσσερι, Α... άστο. άστο, μην το πιάξει. Όλοι δηλαδή, πώ του λένε, έτσι του ε, λένε. Αυτό τον να πω. λοιπόν. Τα έχουν γράψει 50 χρόνια μετά και σε πολλά κοινά σημεία δηλαδή, Για τα... ένα συγκεκριμένο γεγονός διαφωνούν στις, στις καταγραφές Έχουν μη... γραφτεί αυτά, μη με, μη με, θα, τα, θα τα δούμε παρακάτω ναι, 300 σχόλιο. με τα 400 χρόνια αργότερα Μπράβο. από άλλους Αλλά μετέπειτα έκαναν επεμβάσεις αγράμματι καλογέρι, και δεν ήξερε ο ένα, δεν είχαν επικοινωνία τι έσβηνε και τι έγραφε ο με τον άλλον. Και Είτε, τώρα... δεν είχαν SMS. Ναι, πώ είχαν. Οπότε ο ένα έγραφε αυτό το γεγονό έγινε τώρα, τότε, τώρα, ο άλλο, άλλη φορέ. ο άλλος άλλη μέρα. Τώρα θα ακού... Άλλον αιώνα ο ένα, άλλον αιώνα ο άλλο. Το μέρα εννοώ χρονικά. Ναι, κατάλαβε τον απομόρα. Λοιπόν. Θα δείτε τώρα. Τι, ο Λουκά. Το τέλο θα δείτε τα ωραία του Λουκά. Μια λεπτομέρεια που πιθανόν δεν γνωρίζουν. Έπεσε λιμός. Λιμός με γιώτα είναι η πείνα. Λιμός με γιότα είναι η χολέρα. Θα δείτε τι σχέσει σχέσεις έχουν οι λέξεις. Μόλις άρχισε τη νέα του σταδιοδρομία, όταν βρισκόταν στην Αντιόχεια. Τότε ανέλαβε αυτός με το μαθητή του τον Βαρνάβα να κάνουν έναν μεγάλο αέρανο για την ανακούφιση των χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Και μετά επέστρεψε στη Συρία. Πράξεις Γιώτα 1 και προς Γαλάτας Α' 18. Μετά να ταξιδεύει πάντοτε με τον Βαρνάβα, τον οποίον αποκαλούσε Δία και τον εαυτό του Ερμή. Πράξεις Παύλου και Θέκλης. Επισκέφθηκαν με τον Ιωάννη και τον Μάρκο την Κύπρο και την Πέργη της Παμφυλίας, όπου κήρυταν στις εκεί συναγωγές. Πάντοτε όπου πήγαινε σε συναγωγές ομιλούσε. Εκεί ο Μάρκος και ο Βαρνάβας διαφώνησαν μαζί του και τον εγκατέλειψαν διότι ξεκίνησε να κηρύττει στους εθνικούς κατά παράβαση των συμφωνιών και των υποσχέσεων του ενώ οι Ιουδαίοι διαφωνούσαν πολύ με αυτό το σχέδιό του. Εκεί αρχίζει να εφαρμόζει το σχέδιο το ρωμαϊκό «κρατήστε το αυτό». Όπω λέει εδώ και ο φίλο μου, ο την εποχή κυκλοφορούσαν πολλά Ευαγγελία και ο Ευσέβιο, ο νέο Κεσαρίας, έκανε επιλογέ. Θα το δούμε τι έκανε ο Ευσέβιο και ο άλλος θα τα δούμε. Παρακαλώ, είδε ότι ναι. είναι διαβασμένα τα άτομα. Ε, βέβαια. Έτσι, Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη απόκριση και συσκότηση από ποιου πήρε την εντολή να δημιουργήσει την εκκλησία και μεταξύ των εθνικών Ελλήνων. Ε... Ποιο του έδωσε την εντολή. Ε, να... Εδώ είμαστε τώρα. Μόλις αυτά έγιναν γνωστά στην Ιερουσαλήμ επίλθελε μεγάλη αναταραχή μεταξύ των απλών Ιουδαίων πως ήταν δυνατόν ο εθνικός να αποδεχθεί τον Μεσσία και όχι τον Ισραήλ άρα οι εξεθνικών προσήλυτοι έπρεπε να κάνουν την περιτομή και να τηρούν τον Μοσαϊκό νόμο. Το Παύλο όμω δεν τον ενδιαφέρει αυτό αλλά ήταν τα σχέδια πόσο Σαούλα που κεφαλών προσχώρησε πρόσφατα στην μικρή ομάδα των Ιουδαίων οπαδών του Χριστού να κηρύττει και να πράττει όπως ήθελε εκείνος έτσι άρχισε μία φαινομενική ψυχρότητα με τους απλούς Ιουδαίους με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και κάποιες διώξεις γι' αυτό και τον αποκάλεσαν εξομότη δηλαδή προδότη πράξεις κεφάλαιο θ, γ, γ, γ δ, ζ, Καπαΐτα. Πολλοί έβρισκαν την προσωπικότητά του και τη ρητορική του απεχθή. Τότε ο Σαούλ αναθεώρησε σε αρκετά σημεία το Μωσαϊκό νόμο, κυρίως εμπνεύστηκε την μετά θάνατον δικαίωση για τους προσχωρούντας και ασπερεύαιναν τον νόμο. Εδώ αρχίζει το μεγάλο δόλωμα. «Πράξτε τα πάντα, μετανοείτε, μετάθάνατον θα θείτε στον παραδεισό μας». Μπράβο. Αυτή ήταν μια πρωτότυπη και πονηρή ιδέα η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση στο αμαθές και φτωχό πλήθος την διακήρυξη της δικαιώσεως και την θανάτον ανάσταση όσων συλλίβδιν προχωρούσαν. Εδώ κακογράφει και αλλοιώνει τα αρχαία μυστήρια διότι κατά αυτόν όποιος είναι εν Χριστό, έχει εκπληρώσει τα πάντα και θανάτον. Και δικαιούται τα πάντα. Επίσης εκείνος επέστρεψε στους εθνικούς να παρευρίσκονται στις συναγωγές αλλά να μην έχουν επαφή με τους ειδωλολατρικούς ναούς τους προς Γαλάτες Γαμά Δέκα. Γι' αυτόν τον λόγο διαφώνησε για δεύτερη φορά με τον Βαρνάβα και τον αντικατέστησε με τον Σίλα. Τότε άρχισε να περιοδεύει στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στην Τροάδα, Μακεδονία, Θράκη, Αθήνα, και επί 18 μήνες προσπαθούσε να ιδρύσει Εκκλησία στην Ελευθεριάζουσα Κόρινθο, πράξη Γιώτα Ζήτα 2231. Τότε, ήταν το 52 μετά Χριστόν, τον κατήγγειλαν οι ίδιοι οι στον Ανθήπατο της Αχαΐας, Παύλα Πελοποννήσου Γαλλίωνα, και ο Ρωμαίος ανώτατος διοικητή και δικαστής τον απάλαξε από κάθε κατηγορία και εκείνο συνέχισε ανενόχλητα το ανθελινικό του έργο. Είναι η δεύτερη επίσημη εκδήλωση της ανοχής και τη στηρίξη του από το επίσημο Ρωμαϊκό κράτος. Η πρώτη ήταν όταν του παραχώρησαν Διεθνές Ρωμαϊκό Διαβατήριο. Ακολούθησαν και άλλες πολλέ, διότι έπρεπε να ολοκληρώσει το σκοτεινό του έργο, δηλαδή την διάλυση του ανεπανάληπτου ελληνικού οικουμενικού πολιτισμού και την επικράτηση του διεθνούς σιωνισμού υπό μια νέας κοινής θρησκείας για όλους τους λαούς και τις φυλές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έτσι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα είχε να κάνει με μία θρησκεία, δεν Άρα θα είχαν ιδιαίτερο. Όχι, όχι, παγκοσμιοποίηση τώρα. Παγκοσμιοποίηση, πανθρησκεία. Όπως πάνε να γίνει τώρα. Πανθρησκεία, τα θεμέλια τη τότε έπεσαν εκεί. Διότι να το έχουν βαθιά στο μυαλό τους ο χριστιανισμός συνελήφθη σαν ιδέα στη Ρώμη και όχι στην Ιουδαία. Και το πρώτο εκτελεστικό όργανο ήταν ο Σαούλ. Μάρκετι μεγάλο πάντως έτσι. Αυτά τα λίγα για τον Σαούλα από τα ίδια του τα κείμενα τα οποία είναι γεμάτα από ανακρίβειες και αυτοαναιρέσεις. Τονίζω επίσης ότι δεν έχουν γραφή, ότι έχουν, ότι έχουν γραφεί από διαφορετικούς ως επιτοπής των φανατικούς και αμαθείς ρασοφόρους και σε μεγάλες μεταξύ τους χρονικές περιόδους Εκτός και των εκατοντάδων επεμβάσεων που υπέστησαν με παπικές και αυτοκρατορικές παρεμβάσεις Τα τη ζωής και του έργου του Λαμπρού και μεγάλου Φιλέλληνα Αυτοκράτορα Νέρωνα Θα σας τα αναφέρω στη συνέχεια ο, Γνωρίζουμε ναι. ότι με εντολέ παπικές έχουν γίνει 186 επεμβάσεις στην Αγία Γραφή Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Συνιανός ο Μέγας με εντολές δικές του αφαιρέθησαν πολλά χωρία μέσα από την Αγία Γραφή τα οποία αφορούσαν την κρίση και τη μέλουσα ζωή. Λοιπόν, επίσης οι Οικουμενικές Σύνοδοι επανειλημένως επενέβαιναν για να σταματήσουν τον Αριανισμό και τις άλλες διθενερέσεις επενέβαιναν και αφαιρούσαν, αλλίωναν και έγραφαν από την αρχή μέσα κείμενα. Δηλαδή και στην Ανατολική και στη Δυσή έχει γίνει το έλα και να δεις. Θέλεις να κάνεις διάλειμμα; τι είπε; Εσύ, εσύ τι όχι, θες. να προχωρήσουμε ε, γιατί είναι, έχουμε δουλειά. Όχι, γιατί όχι; κοινό. Για να δούμε εδώ τι λέει. Ποια η συνεισφορά του φίλου του Αλεξανδρέα, λέει, του ιουδαίου στην κατασκευή της χριστιανική θεολογίας. Μήπω αυτά που γράφεις, λένε από την Κύπρο ο φίλος μας, ο Ζήνονας, είναι αντιγρα... αυτά που ανέφερες, εννοώ. Mm. Είναι αντιγραφή από Απολώνιος του Ανεύσε, Απόστολος Παύλος, Εκταρσού και... Ό, πεζοπο... Από ιστορικά κείμενα και από τις πράξεις των Αποστόλων είναι ναι, ναι. Πράξεις Αποστόλων είπα ότι πρέπει με τα ίδια τους Όχι ήταν αυτά που είπε, αυτά που γράφονται μήπως είναι αντιγραφές Από Απολώνιου του Ανεύα ο... τη. εποχής Ισ, εγγύνησης Ιστορικοί εννοώ... πολλοί έχουν γράψει αναφορές τα οποία συμπίπτουν και σε πολλά ταυτίζονται Είναι γνωστό από τους ελεύθερους ερευνητές και μελετητές της ιστορίας διαμέσου των αιώνων ότι έχουν επέλθει απαλιφές αλλοιώσεις, προσθήκες και επενβάσεις σε ιστορικά και χριστιανικά κυρίως κείμενα. Περισσότερα συνολικά από 241 φορές από την Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία και περισσότερες από 186 όπως είπαμε από τον Πάπα. Αυτές γινόταν πάντοτε με εντολές, διότι έπρεπε να προσαρμόζονται με το πέρασμα του χρόνου στις δοξασίες και στις επιδιώξεις των ταγών της Εκκλησίας τόσο της Ανατολής όσο και της δύσης. Είναι λοιπόν καιρός τώρα να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια και η πραγματικότητα για να μπορέσουμε να πάρουμε την οδό της αλήθειας η οποία θα μα οδηγήσει να καταλάβουμε πολλά. Ο Μυστηριώδης ο γνωστός άγνωστος, ο παράξενος ταξιδευτής Σαούλ, Παύλα Κυνηγός, Παύλα Παύλος, πέθανε κατά τα σγραφά στο ΣΥΝ 64 σαν Ρωμαίος πολίτης με αποκεφαλισμό. Δύο όμως σημαντικοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ο Ευσέβιος και Σαρίας, Άγιος, και ο Ιερόνυμος Άγιος και Αυτός, ο πρώτος που μετέφρασε στα Λατινικά στα λατινικά, από τα ελληνικά την βιβλο, η οποία ονομάστηκε βουλγάτα, δηλαδή λαϊκή για τον κόσμο και η οποία ισχύει μέχρι σήμερα και είναι η επίσημη μετάφραση για τον Βατικανό, ναι. αναφέρουν το 64. Οι προαναφερόντες βεβαιώνουν ότι πέθανε το 67. Όμως είχε συλληφθεί το 64. Λίγες μέρες μετά τον εμπρισμό της Ρώμης κατά τον οποίο μεταξύ των τεράστιων καταστροφών κάηκαν σπουδαία και σημαντικά πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία των εθνικών παύλα ιδολολατρών στη Ρώμη. Όπως ο υπόδρομος το Παλατίνο ήταν από τον ιδρυτή των των Παλάντιο γι' αυτό ονομάζεται ακόμα Παλαντίνο το όποιος πάει στη Ρώμη η Ναή τη Εκάρτης, του Ιδιός, του Ιρακλέου, στο Πάνθεον και πολλά, πολλά άλλα δημόσια κτίρια. Έντεχνα τότε κυκλοφόρησαν τη φήμη ότι ο ίδιο ο Νέρον είχε βάλει φωτιά, αλλά σε κάθε σοβαρό μελετητή μόνο ένα πικρό χαμόγελο μπορεί να προκαλεί αυτή η ψευδής φήμη, την οποία επέβαλαν και επεκράτησε. Τουλάχιστον από αυτά που μας αφηγούνται οι αξιόλογοι ιστορικοί εκείνης της περίοδου τάκειος, τάκητος και σουητόνιος αποκλείεται ο Νέρον να γνώριζε ή να συμμετείχε σε αυτό το μεγάλο έγκλημα και τώρα μπαίνουμε στο Νέρονα αυτός έκλαιγε από αυτά τα αποφάτωση διότι ήταν τόσο όμορ... <κομίλωση> όμορφη η να συμμετειχε σε αυτο το μεγαλο εγκλημα και τωρα μπαινουμε στον νερονα αυτος τότε Του σου λέει ρε πώς την πόλη αυτό το θέμα. μα δεν ήταν εκεί τώρα, θα, τα... ήταν εκεί. τώρα θα δεις ναι. ο Νέρον ήταν μια λεπτή και καλλιτεχνική προσωπικότητα εκτιμούσε τα ιερά όλων των θρησιών που υπήρχαν στη Ρώμη ήταν ο πρώτος μη χριστιανός αυτοκράτορ, ο οποίος νομοθέτησε υπέρ των πτωχών και των σκλάβων. Είχε απαγορεύσει τις μονομαχίες διότι απεχθανόταν τις εματοχισίες. Ανέβαλε συνεχώς την υπογραφή της εκτελέσεως των καταδικαστικών αποφάσεων, έτσι έδινε χρόνο στους καταδικαστέντες να πεθαίνουν από φυσικά αίτια είχε σταματήσει όλες τις πολεμικές εχθροπραξίες για να σταματήσει το εμπόριο των σκλάβων, εδώ πρόσεξε, το οποίο πλούτιζε τους συγκλητικούς, διότι όλοι οι αιχμάλωτοι τους ε. μοίραζαν οι συγκλητικοί και μετά τους χρησιμοποιούσαν ή στα χωράβια ή τους πουλαγε τον άλλον ή αλλού. Ή στην Αρένα. Η Αρένα ήταν άλλη ιστορία, άλλη κομπίνα, από... άλλη κομπίνα Έτσι. μεγάλη. Είχε επισκεφθεί δύο φορές στην Ελλάδα όπου και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με άρματα στις αρματοδρομίες. Παραχώρησε έναν τύπο αυτονομίας στην Αχαΐα Παύλα Πελοπόννησο όλη και απίλαξε για πέντε χρόνια την Ελλάδα από τη φορολογία. Αυτή η φιλολαϊκή και η φιλελληνική του πολιτική είχε εξοργήσει την αδίστακτη πλουτοκρατία της Ρώμης και τους φανατικούς οπαδούς της νέας αιρέσεως του ευρεοχριστιανισμού. Το δούν οτού εποχής δηλαδή. Αυτές οι δύο τάξεις από κοινού προετοίμαζαν τη δολοφονία του με επικεφαλής και σύνδεσμό τους τον προσωπικό του δάσκαλο Σενέκα. Θα δούμε τώρα, θα πούμε και το ποιος ήταν. Την ημέρα του εμπρισμού τη Ρώμης ο Νέρον την ανοιγόρευσε σε ημέρα πένθους και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ανακουφίσει και να βοηθήσει τα θύματα του και να αποκαταστήσει τι τεράστιε ζημιέ. Επομένω, για έναν σοβαρό ερευνητή τη εποχή εκείνη, είναι αδύνατο να δεχθεί ότι ο Νέρων διέπραξε ένα τόσο βαρύ έγκλημα με τέτοια διαγωγή και τόσο ευγενική ψυχή. Το σημαντικότερο είναι η αφήγηση του τάκη του, ο οποίο μα πληροφορεί ότι τη μέρα τη μεγάλη συμφορά. Συναντούσε στους δρόμους περίεργους ανθρώπους με αναμένους δαυλούς στα χέρια τους οποίους πετούσαν μέσα στα σπίτια για να δυναμώσουν και επεκτείνουν την πυρπόληση. Ποιοι ήταν όμως αυτοί που έσκαβαν κρυφά και ανέντιμα το λάκκο του Νέρονος πρώτος από όλους ο δάσκαλός του ο Σενέκα. ο πρώην στοϊκός φιλόσφος και κρυπτοχριστιανός που επισκεπτόταν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Γάλβας και ο Πισόνε και τόσοι άλλοι από τον οίκο του Κέσαρος. Τα γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων προς Φιλιππισίους 4.22. Ποιος ήταν ο αδελφός του Σενέκα, ο Γαλλίων, ανθίπατος της Αχαρίας, που δεν ανέκρινε και δεν πήρε ποτέ απολογία από τον Παύλο. Δεν είναι όντω παράξενο ότι ενώ ο Παύλος είχε συλληφθεί στην Κόρινθο Ελευθερώθηκε από τον ίδιο το Γαλλίωνα, πράξεις 18, Παύλα 12-17, δίχως τουλάχιστον να απολογηθεί με, με τη μεσολάβηση του ελληνίζοντος εβραίου αρχισυνάγωγου Σωσθένη, ο οποίος διατηρούσε χίλιους οίκους ανοχής. Α, ήτανε και έψιντο... Μάλιστα. που είχε πει ο καραμαλής του Μπαϊρακτάρη. Για του Νταβατζίδε. Δεν είναι επίσης παράξενο ότι. Δηλαδή δεν είχε δύο-τρει, είχε χίλιου. Το μεγαλύτερο λιμάνι ήταν η Κόρινθος Τότε. Τότε. Δεν είναι επίσης παράξενο ότι ο Παύλος αλληλογραφούσε με το Σενέκα. Αρχιμαχιόζο δηλαδή τη Τρούμπα τα λέγαμε. Ποιοι ήταν αυτοί από τον οίκο του Κέσαρο. Οι οποίοι μέσα από την καρδιά τη Ρώμη έστελαν του αδελφικού χαιρετισμού, τους Αδελφού, του Πιφυλίπου, ήταν η Σενέκαση, Πισόνα και Βούρο. Και ο επαφρόντο, μαζί, ναι, και αυτό. Δεν είναι παράξενο ο συνεργάτη και συνεταιρό στην εργασία στον αγώνα με τον Παύλο Φιληπσίου 2.25 25 και 4,18 να είναι το ίδιο πρόσωπο που έχωσε το μαχαίρι στο λαιμό του Νέρονος επειδή ο ίδιος δεν έχει κουράγιο να αυτοκτονήσει ε; Έλαντε. όταν κατάλαβε την μεγάλη διαπλοκή που γινόταν και του έχωσε άλλο το στο μαχαίρι αλλά υπάρχει και ακόμη και κάτι παράξενο στην Αποκάλυψη του Ιωάννη η γυναίκα που είχε δει την μεγάλη πόλη Ρώμη η Πόρνη όπω την αποκαλεί η οποία είχε υπό την εξουσία της όλους τους βασιλείς της γης μία ημέρα θα γεμίσει πληγές και θα καεί από την φωτιά και κάθε καπετάνιος οι ναύτες και όσοι εργάζονται στη θάλασσα θα δουν τον καπνό από μακριά ενώ αυτή θα καίγεται κεφάλαιο 17 και 18 δεν προαναγγέλλεται ο εμπρισμός δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αποκάλυψη είναι ένα αποκριστικό βιβλίο Διαβάζουμε στην αρχή του 13ου κεφαλαίου των πράξεων ακόμη ένα παράξενο. Ήσαν στην κοινότητα της αντιοχίας προφίλου